Το 8 λεπτά μετά τη μία είμαστε, δεύτερο μέρος στο μαγκαζίνο του Α, πολιτική επικαιρότητα. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε τι λένε οι πρωταγωνιστές τη κεντρική πολιτική κοινή. Τώρα θα δούμε με ποιο τρόπο αξιολογεί, σχολιάζει όσα συμβαίνουν. Τότε. για σα και στους δυο τους ακροατές σας επίσης ευχαριστώ καλά. Ξέρω ότι πάντα είστε ιδιαίτερος σκληρός όταν διαπιστώνετε ότι οι κυβερνήσει δεν έχουν ως προτεραιότητά του την εξυπηρέτηση των πολιτών και πολύ περισσότερο τη εθνική ανάγκη να βγούμε οριστικά από το τέλμα των προηγούμενων χρόνων που αυτή την έννοια λοιπόν θέλω βάζοντα σε ζυγαριά όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα να μου πείτε αν πιστεύετε ότι αλλάζει κάτι ή αν Πολύ απλά αλλάξαμε μόνο διαχείριστες μιας πολύ δυσάρεστης κατάστασης. Ε, πρώτα πρώτα θέλω να διευκρινίσω ότι σκληρός δεν είμαι εγώ που περιγράφω την πραγματικότητα. Σκληρή και ανάλγητη είναι η πολιτική τάξη η οποία ε, διαχειρίζεται με τέτοιο απέσιο τρόπο τα πεπραγμένα της χώρας, δηλαδή το συμφέρον της κοινωνίας, που ξέρουμε που την έχει οδηγήσει. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Δεν είμαι εγώ σκληρό όταν την περιγράφω. Ε, μου, με ρωτήσατε εάν ε, έχει αλλάξει κάτι... Ε, τους, τελευταίους τους τελευταίους τρεις μήνες. Κοιτάξτε, mm. να πάρουμε τα πράγματα σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι ε, αυτό που υπάρχει ως δήλωση και υπόσκηση. Δηλαδή μια πολιτική που θα αναφέρεται σε ένα πρόταγμα ριζοσπαστικής αριστεράς. Ε, το δεύτερο είναι πώς γίνεται η διαχείριση ε, της κρίσης από την κυβέρνηση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Να. Επειδή αντί να δηλώνουμε βαρύγνουπους τίτλους θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και να τα περιγράφουμε, ε, Καλό είναι να συγκρατήσουμε λοιπόν, να δούμε τι προτεραιότητες έχει θέσει η παρούσα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ε, για την, όπως υποσχέθηκε, ανάταξη της χώρας από την καταστροφή που όντως την έφεραν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Βάλι. Λοιπόν, ποιε είναι οι προτεραιότητες τους τρεις μήνες. Το πρώτο είναι να αρχίσει πάλι μια διελκιστίνδα ε, διαπραγματεύσεων με τους Δανιστές, τους θεσμούς, την τρόικα όπως θέλετε πέστε το, προκειμένου να έχουμε ένα να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Ποιος είναι, ποιο είναι το αντικείμενο αυτών των διαπραγματεύσεων στην πραγματικότητα επικεντρώνεται στο τι πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή να εναρμονιστεί με το συμφέρον των αγορών και τις αποφάσεις της, προκειμένου να αντληθούν τα χρήματα που θα, εισπράξει, για, που θα εισπράξουν οι δανειστές. Ναι. Ε, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο σημαίνει ότι παραμείναμε με έναν μονοσήμαντο τρόπο. Βεβαίως, η διαχείριση ε, σε λεπτομέρειες, αν θέλετε, γίνεται με έναν διαφορετικό τρόπο, όπως παραδείγματο χάρη με την ε, αποπομπή... Ε, Αυτόν των ε, ελεηνών υπαλλήλων που έρχοντουσαν και έδιναν ε, με α, α, πολύ προσβλητικό τρόπο εντολέ στον Πρωθυπουργό και στους υπουργού. Η Τρόικα που έγινε να και το γεγονό ότι του πλέον ναι. τους στο εξωτερικό πια. Ναι. Αυτό ήταν καλό. Αλλά το περιεχόμενο όμως και η λογική της διαπραγμάτευσης είναι η ίδια. Παραμένει η ίδια. Πώς θα παραμείνουμε μέσα σε αυτή τη μνημονιακή πραγματικότητα. Ε, γιατί αυτό... Γιατί πολλοί λένε ότι μα, αφού είμαστε σε εξάρτηση δανεισμού ε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ακούστε. Αυτό είναι μετάθεση του προβλήματος. Άρα και της λύσης του. Το πρόβλημα είναι κατεξοχήν εσωτερικό της χώρας. Ε, η αιτία που μας οδήγησε στην καταστροφή εξακολουθεί να παραμένει. Είναι οι τρεις πυλώνες, το πολιτικό σύστημα, το κράτος στο σύνολό του και η νομοθεσία που οικοδομεί τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Και αυτά τα ζητήματα δεν αγγίχθηκαν ούτε από τους προηγούμενους για, στην αρχή για να μην μπούμε στο μνημόνιο έστω και αν μας οδήγησαν στην καταστροφή αλλά και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του μνημονίου και δεν βλέπω να γίνεται τίποτε και από την παρούσα κυβέρνηση προκειμένου να φύγουμε από αυτό τον κλειό, τον εναγκαλισμό των της εξάρτησης από τους δανειστές. Προσωπικά δηλαδή δεν θα σε έχει η περίπτωση μπόπολα ή οι εξαγγελίες κατά καιρούς, ότι... Αυτό θα... είπα το είπα ότι είναι... Προσέξτε, αυτό είναι μία ε, σε συμβολικό τουλάχιστον επίπεδο πάρα πολύ σημαντική ε, μετάθεση, εσωτερική μετάθεση του προβλήματος. Αντί δηλαδή όλα τα βάρη να πηγαίνουν στον δυστυχή λαό ο οποίος είναι άνεργος ή έχει χάσει τα δύο τρίτα του εισοδήματός του των μισθών του... Ε, γίνεται μία μετατόπιση ε, βαρών και προς αυτούς οι οποίοι όφυλαν να πληρώνουν που αν γινόταν και εξ αρχής, δεν θα χρειαζόταν να ε, βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα ε, πρέπει να λέμε και τα θετικά ωστόσο τα αίτια που έχουν προκαλέσει αυτή την καταστροφή δεν έχουν αγγιχθεί δηλαδή ας το πούμε να κάνουμε μια αποτίμηση των όσων έχουν αποφασιστεί σε αυτό το τρίμηνο ε, Ποιε ήταν οι προτεραιότητες. Δεν χρειάζεται να τις αξιολογήσουμε ως προτεραιότητες μιας ριζοσπαστικής αριστεράς, όπως είπαμε. Ας τις δούμε ως προτεραιότητες για την ανάταξη της χώρας. Να απελευθερωθεί ο ξηρός. Πρώτη προτεραιότητα. Να δοθούν, να εκπληρωθούν οι, οι συναλλαγματικές προς τους αντι, αντιεξουσιαστέ. Να ε, μεταβάλουμε τη χώρα δήλωση βουλήσεως υπάρχει σε χωματερή του παγκόσμιου καπιταλισμού να ε, κάνουμε λέει αλλαγή του εκλογικού νόμου των, ε, των δήμων και βεβαίως να βάλουμε τις παρατάξεις και το άσυλο δηλαδή τον έλεγχο της κίνησης των ιδεών και την ανάκτηση των πανεπιστημίων από τα κόμματα ε, ως μίζωνα δημοκρατική όπως την λένε ε, μεταβολή μα Αυτά μας επαναφέρουν στο παλαιό καθεστώς. Δεν αγγίζουν το πραγματικό πρόβλημα της χώρας που είναι το πολιτικό σύστημα, το κράτος και η νομοθεσία. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος, ε, συγκροτήθηκαν, λέει, δύο εξεταστικές. Ναι. Η μία εξεταστική που έχει να κάνει με το μνημόνιο, προσέξτε, έχει σημασία, δεν αγγίζουμε την σημειτική περίοδο που μας βάζει στο ευρώ και διαχειρίζεται την καταστροφή της χώρας παραδειδόμενη στα διαπλεκόμενα και στα σκάνδαλα. Οπότε κάνει καραμαλική. Δεν... Ακριβώς. Ε, προσέξτε τη διαδοχή των εκπτώσεων. Αλλά και συγχρόνως γίνεται δήλωση από τον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Φλαμπουράρη, ότι προς Θεού οι εξεταστικές είναι για να ενημερωθεί η κοινωνία... Και όχι να απονεμηθούν ευθύνε. Δηλαδή έγινε η καταστροφή, αλλά δεν υπάρχει υπεύθυνο. Ναι. Είναι η καταστροφή, δεν έχει ονοματεπώνυμο. Δηλαδή, πώ μπορεί ο επόμενο να φοβάται και να σκέφτεται πώ θα πολιτευθεί υπέρ τη κοινωνία εάν δεν τιμωρηθεί ο προηγούμενο. Εγώ νομίζω κύριο Γιώργη Φόλου 28, και η επιλογή του κύριου Παλόπουλου για Προεδρία τη Δημοκρατία δείχνει ένα δέσιμο με το παράδειγμα. Είναι προφανές. Αυτό συνδέεται και με το γιατί δεν πάμε πίσω στις εξεταστικές και πώς σκεφτόμαστε να πολιτευτούμε στο μέλλον. Μην ξεχνάμε ότι ε, και ο κύριος Παυλόπουλος ε, είναι συμμέτοχος σε αυτή την υπόθεση του συντάγματος το οποίο οικοδομεί στην ακραία εκδοχή του την λεηλατική ε, ε, ε, λογική ενός συστήματος που παραμένει πέραν του κράτους δικαίου, δεν υπόκειται στη δικαιοσύνη. Αλλά αυτό είναι ένα δευτερεύον θέμα μπροστά στο μείζον που εδώ ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργό προσφάτως, ε, στο όνομα της ριζοσπαστική αριστεράς εννοείται, δηλαδή της προόδου, Θεός φυλάξει, yeah. μας λέει ότι τις πολιτικές ευθύνε, τις απονέμει ο λαός τις εκλογέ. Με άλλα λόγια ο λαός δεν εκλέγει. Αυτό που είναι και η λογική του πολιτεύματος στην επόμενη κυβέρνηση που θα μας κυβερνήσει στα επόμενα τέσσερα χρόνια ε, απονέμει ευθύνε, δηλαδή λειτουργεί ω δικαστής. Αυτά είναι πρωτοφανή, ξέρετε. Είναι πρωτοφανή και εντάσσονται σε μια ακριβή, ως προς το περιεχόμενο, ολιγαρχική λογική που ένα σκοπό έχει να διατηρήσει την ολιγαρχική κομματοκρατία, αυτή την, τον εκφυλισμό ακόμα για τη ολιγαρχία, να κρατάει την κοινωνία μακριά και να είναι απλώ το υποζύγιο για να μπορούν αυτοί να έχουν το κράτο ω λάθρο. Ε, θέλω να δω κάτι διαφορετικό από μια κυβέρνηση που δηλώνει αριστερά. Θέλουμε επίση να δούμε και μια σύγκρουση Διότι με Γιατί εκφυλίζει ουσιαστικά την έννοια τη αριστερά. Mm -hmm. Και τη σύγκρουση με το σύστημα, γιατί στο κατεστημένο δεν υπήρχε μόνο η ε, κυβέρνηση, οι προηγούμενε κυβερνήσει, το πολιτικό σύστημα τη χώρα, υπήρχαν και τα μέσα ενημέρωση, υπήρχαν και οι τράπεζε Μα... και προ αυτή την κατεύθυνση ακόμα. Ακόμα και στο, στον τομέα της, ε, των μέσων ενημέρωσης, όπως ξέρετε δεν έχει γίνει το παραμικρό, αλλά όχι μόνο δεν έχει γίνει και αυτό που γίνεται, δηλαδή η ανασύσταση της ΕΡΤ, γίνεται με τα παλα, υλικά, με τον νόμο αλιβιζάτου, προσέξτε. Δηλαδή με έναν νόμο, ο οποίος όχι μόνο δεν αλλάζει, αλλά πάει και πολύ πιο πίσω, με αντιδραστικό πρόσημο τον τομέα της διαχείρισης τον μέσων επικοινωνίας. Δηλαδή για να μπορεί να γίνεται η διαχείριση της πολιτικής με τους όρους της κομματοκρατίας. Να μην απελευθερωθεί τίποτε ως προς αυτό. Να μην αλλάξει το παραμικρό. Αυτό είναι το δράμα. Δεν είδαμε τίποτε να γίνεται σε ό,τι αφορά στην απονομή της δικαιοσύνης που αναφέρεται στους πολιτικούς. Έχω πει επανειλημμένα, δεν χρειάζεται να αλλάξουν το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή τα πορίσματα των ανακριτικών αρχών, παραδείγματος χάρη ε, που αφορούν στις ζήμενς κλπ, να προσάγονται, να, να έρχονται στη Βουλή, να τα υπογράφει η Βουλή ομοφόνος και να στέλνονται κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Γιατί πρέπει να κάνουν τους δικαστές. Λένε κάτι για να δούμε και τον αντίλογο κύριε καθηγητά. Είναι λίγο νωρίς, πέρασαν τρεις μήνες, μήπως θα έπρεπε να γίνει μια πιο ε, σκληρή αξιολόγηση, εκτίμηση για τα πράγματα μετά την Συμφωνία του Μαΐου ή του Ιουνίου ως προ αυτή την επιχειρηματολογία τι λέτε. Θα σας πω το εξή. για να είμαστε αξιόπιστοι στην Ευρώπη και να παράξουμε αποτέλεσμα θα πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε πρόθεση να αλλάξουμε τα εσωτερικά πράγματα, να φτιάξουμε το πρόσωπο της χώρας που να έχει αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα. Ε, για να μπορέσουμε να δώσουμε αποτέλεσμα πρέπει τουλάχιστον να πείσουμε να πείσουμε ότι αυτοί θα πάρουν τα χρήματα που έχουν να λάβουν, κακός ή καλός δεν έχει σημασία, αλλά και ότι εμείς έχουμε σκοπό να απελευθερωθούμε από αυτούς. Εάν δεν αγγίζεται ένα κράτος το οποίο παράγει μόνο διαφθορά, το οποίο παράγει μόνο αναποτελεσματικότητα, το οποίο παράγει ελλείμματα και το οποίο βεβαίως δημιουργεί μόνο διαπλοκή και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της χώρας, τότε τι κάνουμε. Αυτό θα έπρεπε να είναι πρώτη προτεραιότητα. Αφού την αλήθεια ότι αυτά που επισημένο, τα κόκκινο από μερίδα πολιτών, μεγάλη ή μικρή δεν έχει σημασία τουλάχιστον αυτοί που τοποθετούνται έχουν και αυτή την άποψη. Και θέλω να ρωτήσω αλλά εξή. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διαπίστωση και από τη δική σας πλευρά και από ένα κομμάτι κοινωνιας αλλά θα λέγα από και από την πλευρά δηλαδή και άλλων σχολιαστων της επικαιρότητα που δεν έχουν την επάρκεια α, τη δική σα. Αλλά και θέλω να πω και την συνέπεια. Φτιάξτε πριν πούμε για τις δημοσκοπήσεις που ε, νομίζω πρέπει να το δούμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που έχει γίνει στη διάρκεια των τριών μηνών, πρέπει να σας πω κάτι. Ε, όταν θέτουμε το ερώτημα γιατί βάζουν ως πρώτη προτεραιότητα σε μια χώρα που βρίσκεται στο βυθό, το ξηρό, τη διάλυση, τη διάλυση των πανεπιστημίων, δηλαδή την μεταβολή του δημοσίου χώρου σε ιδιωτική τους υπόθεση, και δεν παίρνουν μέτρα ε, εγώ πήρα την απάντησή μου όταν έλεγα παρόμοια ή αυτά τα πράγματα πριν από λίγες μέρες σε ένα τηλεοπτικό κανάλι από έναν σιριζαίο ναι. η απάντηση ήταν ως προς τον ξηρό αφού δεν μας αφήνουν να κάνουμε τίποτα άλλο αυτό μεταφράζεται αφού δεν έχουμε εμείς στο νου μας να κάνουμε κάτι άλλο που να έχει να κάνει με το κράτος και το πολιτικό σύστημα είπαμε και εμείς να κάνουμε κάτι και κάναμε αυτό να απελευθερώσουμε τον ξηρό. Το δεύτερο που μου είπε, που είπε δηλαδή εκεί, όταν έπρεπε να αντιδράσει, είναι ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε του υπαλλήλου, δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα εξαναγκασμού των υπαλλήλων να δουλεύουν, να δημιουργηθεί μια αποτελεσματικότητα του κράτου, γιατί θα θεωρ... αυτό θα γίνει αντιδημοκρατικά. Δηλαδή, η εφαρμογή του νόμου, η εξυπηρέτηση του πολιτή είναι αυταρχικό μέτρο. Δεν είναι δημοκρατικό. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι είναι μακριά. Από την αίσθηση τη δημοκρατία και του δημοσίου συμφέροντο, αυτό που οι ίδιοι ορίζουν ω αριστερά, εκφυλίζουν την ίδια την έννοια τη αριστερά. Ή μήπω έχουν εκλογιστή στα επιχειρήματα του παρελθόντος κύριε Κωνταγίου. Μα ζουν στο παρελθόν. Αν δεν ζούσαν στο παρελθόν, θα έβλεπαν τι γίνεται με όλα τα ζητήματα στην Ευρώπη και να τουλάχιστον να μιμηθούν. Ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν. Γιατί δεν θέλουν, ζουν στον κόσμο τη κομματοκρατία. Ζουν στον κόσμο του δικού του. Ε, επιχειρήματος πώς θα ηγεμονεύσουν είναι ευτυχισμένοι που είναι στην εξουσία δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό όμως για το διακύβευμα της χώρας και για το διακύβευμα της αριστεράς που λένε πρώτη φορά αριστερά. ε αυτά είναι τα δείγματα γραφής που θα μας δώσει λοιπόν η αριστερά. Έτσι εννοώ, εννοούν η αριστερά. Τώρα ως προς, προς τις δημοσκοπήσεις... Ως προς... ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε ένα νέο Πασόκ σιγά σιγά... Ε, δεν ξέρω μήπως είναι και χειρότερο αλλά για το Πασόκ για να φτάσει εδώ ξεκίνησα από πολύ μακριά ξέρετε. Ε, όχι γιατί δεν ξεκίνησε με τους ίδιους όρου, κάνοντας τα ίδια αλλά τουλάχιστον ήταν σε άλλη εποχή δεν ήταν σε εποχή καταστροφής ήταν σε εποχή απογείωσης της χώρας ε, αλλά είπατε αναφερθήκατε στι δημοσκοπήσεις ξέρετε έχετε προσέξει ότι η επίκληση που γίνεται της εντολής της λαϊκής έντολή, γίνεται κατά περίπτωση à la carte. όταν πάνε τους δανειστές λένε έχουμε πάρει αυτή την λαϊκή εντολή και καλά κάνουν αλλά όταν όμως παίρνουν όλα αυτά τα μέτρα εναντίον της κοινωνίας και για την μία ανάταξη της χώρας όχι μόνο δεν ακολουθούν αυτό το οποίο δηλώνει ο πολίτης και το έχουμε στις δημοσκοπήσεις αλλά αντιθέτως τον θεωρούν ότι είναι και αντιδραστικός συντηρητικός και ότι αυτοί εκπροσωπούν την πρόοδο είναι χαρακτηριστικό ότι το 77% μη βλέπετε το γενικό κλίμα γιατί δεν υπάρχει αναλλακτική πρόταση που λένε που κρατάει ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις ναι, υπάρχει ναι, αναλλακτική ναι, πρόταση δε, δε, δε, δε, δε, η αναλλακτική πρόταση, δε, δε, δε, δε, πρόταση δεν θα είναι φοβάμαι η νέα δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ θα είναι η Χρυσή Αυγή σε λίγο αν συνεχίσουν έτσι γι' αυτό εκφράζω αυτή την αγωνία το βλέπετε κι εσείς τελικά αλλά. Βλέπετε ότι διατυπώνεται μία αγωνία από την κοινωνία στη δημοσκοπήσης και αντιθέτως μία υψηλή αλαζονική αντίληψη των ιδίων απέναντι στην αγωνία της κοινωνίας και στις αντιδράσεις της. Ε, εγώ μπορώ να επικαλεστώ αν θέλετε πολλά που έχουν να κάνουν με υπουργούς διαφόρους, οι οποίοι ήδη έχουν καβαλήσει ένα καλάμι απίρου κάλους, έτσι, πολύ, με πολύ καλή έπεια και χωρίς προσχήματα. Αλλά πάρετε τις κατηδίαν περιπτώσεις για να δείτε πως αξιολογούν οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις τις πολιτικές που κάνουν απορρίπτουν σε συντηρητική πλειοψηφία αυτό που έγινε να, ε, με την μετανάστευση σε όλα τα επίπεδα <στα> απορρίπτουν με 77 αν θυμάμαι καλά τις 100, την ε, η, η διαχείριση της υπόθεσης ξηρού απορρίπτουν όλες τις επιμέρους πολιτικές πρωτοβουλίες η κοινωνία όσο και αν την περιφρονούν είναι σοφή, μπορεί να διακρίνει πράγματα τα οποία έχουν στο νου τους και όχι μόνο που πράττουν. Αυτό δεν, δεν καταλαβαίνουν διότι η αριστερά είχε ένα επιμέρους πρόβλημα ξέρετε με, την κοινωνία, με τη σχέση της με την κοινωνία. Δεν είχε ενδιάμεσες δυνάμεις όπως είχε η δεξιά τους αστούς του διαφόρους για να ε, μοιράζεται την ηγεμονία της, είχε απευθείας επαφή με τη μάζα. Και επειδή η ελληνική κοινωνία λειτουργεί με όρους πολιτικής ατομικότητας και όχι μάζας, βλέπετε ότι ε, αισθάνονται ανετότερα με την οικονομική μετανάστευση που τους βλέπουν ως σωτήρες, παρά με τον πολίτη. Αυτό προσέξτε το πως ε, έγινε αντικείμενο διαχείρισης από την παρούσα κυβέρνηση, από τα στελέχη, όταν είχε 3%. Έβαζαν την μετανάστευση, δεν θα θυμίσω μόνο την Ιπατία και πολλά άλλα, αντιμέτωποι με την κοινωνία. Έβαζαν τα λεγόμενα δικαιώματα αντιμέτωπα με την ελευθερία της κοινωνίας. Γιατί τα βάζουν όλα αυτά. Γιατί αισθάνονται ανασφάλεια στο διάλογό τους με την κοινωνία. Δεν δέχονται με κανέναν τρόπο να εναρμονιστούν με το συλλογικό συμφέρον, να εγκατασταθούν μέσα στο συλλογικό συμφέρον. Και δείτε λίγο με τι πρόσιμο εξελίσσονται τα πράγματα. Παλαιότερα υπήρχε η διεθνής, ο εναγκαλισμός της γενικότερης αριστεράς με το, την, με το προλεταριακό διεθνικό συμβολισμό που οδηγούσε στον ολοκληρωτισμό της Ουγιτικής Ένωσης όπως ξέρετε ή σε επιμέρους αντίστοιχες καταστάσεις. Σήμερα... Η, αυτή η άρχουσα αριστερά που δεν είναι βέβαια η αριστερά όπως θα έπρεπε να είναι και δεν, δεν εκφράζει και αυτούς που αγωνίστηκαν για την αριστερά ή που είναι σήμερα στο περιθώριο δεν εκπροσωπεί παρά τη διεθνή των αγορών τον νέο ολοκληρωτισμό που υπάρχει σήμερα όλα αυτά που συμβαίνουν μπορούμε να τα αναλύσουμε κάποια στιγμή για να διαπιστώσετε ότι δεν είναι αριστερά είναι η προσύνια που δείχνει αυτή η αριστερά στη συνάντησή τη με τη διεθνή των αγορών. Θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο διαφράθα αυτή τη συζήτηση γιατί είναι και ένα από τα ζητήματα που σχολιάζουν όλοι. Και στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης yeah. με τους ε, τροϊκανούς όπως θέλετε πέστε τους που είναι το εθνικό κεφάλαιο στο οποίο, από το οποίο άντλησαν μεγάλη υποστήριξη διότι το εξαντλούν σε καθημερινότητες ξέρετε που θα φτάσουμε στο τέλος στο να μην υπάρχει περιθώριο οποιασδήποτε συντήρησης της χώρας όπως γίνεται τώρα η διαχείριση του, της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές ούτε για την επόμενη μέρα που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή θα μας βάλουν τη θηλιά στο λαιμό και θα υπογράψουμε ανεφόρων και ο χρόνος πλησιάζει ξέρετε Αυτό είναι ο μεγάλος κίνητος διότι όταν εξαντλούνται όλα τα εσωτερικά αποθέματα για να πληρώσουμε ε, χωρίς να παίρνουμε τα μέτρα εσωτερικής ανασύνταξης που θα μας επιτρέψουν να απελευθερωθούμε από τις εξαρτήσεις αυτές, σημαίνει ότι σε λίγο θα μπορούν να μας πούν ή υπογράφετε το χαρτάκι σας ή ξοφλάμε το λογαριασμό μας και και το ότι πάμε το ένα το ακόμη πιο σκληρό μυμό. Αναμφίβολα. Μα δεν υπάρχει άλλη περίπτωση αυτή τη στιγμή όπως οδηγήθηκαν τα πράγματα για να μας δώσουν την επόμενη δόση και κυρίω για να πάμε μακρύτερα σε μια διαπραγμάτευση που αν είχαμε κάνει τα αναγκαία θα ήμασταν αποθέσει ισχύω διότι η Ελλάδα είναι συστημικό κίνδυνος και εξακολουθεί να παραμένει, ε, θα πρέπει να δεχθούμε χρηματοδοτήσει που δεν δίδονται δωρεάν. Δίνονται με όρου εξάρτησης της χώρας. Αυτό δεν πρέπει να, να ξεχνάμε. Ότι κανείς δεν δανείζει σήμερα χωρίς να εξαρτά την παρέμβαση, την, το δάνειο με παρεμβάσεις πάνω στις πολιτικές που ασκούνται ώστε να παίρνουν τα χρήματά τους πίσω. Αυτό έγινε άλλωστε και με τους άλλους δανεισμούς. Στο παρελθόν, από τον 19ο αιώνα της χώρας δεν είναι καινούριο. Αλλά τι συνέβη όμως από τότε μέχρι σήμερα. Λειτουργούσε αποτελεσματικά ο φοροσπρακτικός τομέας του κράτους και μόνο, ενώσο εξανάγκαζαν οι δανειστές και μόλις οι δανειστές έφευγαν, ούτε το υπόλοιπο κράτος γιατί δεν τους ενδιαφέρε, ε, είχε αλλάξει στο παραμικρό, ούτε και ο πρακτικός μηχανισμός λειτουργούσε στο μέλλον. Αυτό τι σημαίνει, ότι εάν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί μας εξαντλούν και παίρνουν τα χρήματα τους ιδανιστές, θα έχουν βάλει τις προϋποθέσεις, ώστε εμείς να συνεχίσουμε να παράγουμε ελλείμματα, λαϊλασία και διαφθορά. Άρα να επανέλθουν στο μέλλον ξανά. Μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Ότι επί Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ και Παπαδήμου, άλλοι περίπτωση, ε, οι, οι Τροϊκανοί δεν έθεσαν ποτέ θέμα λειτουργίας και διαφθοράς του πολιτικού συστήματος ξέρετε ότι νομοθετούσαν για να απαλλάσσουν τους τραπεζίτες από τα δάνεια που έδιναν στα κόμματα που δεν είχαν καμία προϋπόθεση από αυτές που έπρεπε να ε, έχουν και πολλά άλλα και ποτέ δεν έθεσαν ζητήματα τέτοια οι τροϊκανοί ικανοποιούνταν με το να μεταφέρει η πολιτική τάξη που κυβερνούσε τα βάρη στα υποζύγια των χαμηλών εισοδημάτων και των ανέργων α, γιατί δεν την ενδιέφερε όμως είχε πολύ μεγάλη σημασία για αυτήν διότι με αυτόν τον τρόπο έχοντάς τους σε απόλυτη εξάρτηση και διατηρώντας τους το πλεονέκτημα της λαιλασίας, της φαραωνικής δηλαδή αντίληψης των πραγμάτων που είχαν ε, έκαναν τις δουλειές τους. Και για να μην πούμε ό,τι έκαναν όπως κυκλοφορούν οι φήμες και διαπλοκές, στις οποίες ενεπλέκοντο κι και οι ίδιοι, βάζοντας στην σχέση τους με την εξουσία όλους τους γύρω διαπλεκόμενους με το κράτος, επιχειρηματίες και άλλους. Εγώ κύριε καθηγητά θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.